Για πες Χριστό Ε, τι να πω, εδώ θέλουμε να κάνουμε το intro και άλλος τρώει τα και να μην τα ντοτζίνι πως τα λέω με το μήλο μέσα Ναι, ρίξε το τερπάτημα, ρίξαμε εμείς τον άλλο που μας είπε ότι ο Άγγιος Φανέρος είναι στο κοδελιό Στα 100 μέρες και σου λέει καλαμάτα Εντάξει, πρώτα και έναν μια δεύτερη μου ο αυτό μην το λες, γιατί τρέχει ένας αγωνισμός στο 5-6 Ναι, δεν είμαι σίγουρος Δεν κάνει να το κάνει μόνο, ένας μπορεί να το κάνει αυτό και δεν Ποιος είναι το ζωμό Ένας που όλα τα πόδια και μετά στο ακούει εγώ Δεν το ξέρω μην ο Ωχ, τι είναι και δεν ξέρω όχι με το πάνω είναι Ναι, ισορθωσό μπουντιάκι Ε, μήτρος και μιλάς τα Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τι λες Ισορθωσό μπουντιάκι πάρε, τι καταλαβαίνεις Μου βασίζεις την βοηθά Τέλος πάντων, όποιος βρει, είναι ο καρατής οπίου Εκτός όμως είναι ο ίδιος ο ίδιος, ο πάντων, του ε για το 20ο 20 Θα είναι το πρώτο Το πρώτο podcast Που έχει δύο ψηφίες και ξεκίνα υπό δύο Δεν να βρεις κάτι ψησουάρο είναι το πρώτο podcast Το οποίο το πρώτο ψηφίο συμφωνεί Με το πλήθο Με όχι δεν είναι το Γιατί το τρίτο no, επεισόδιο. Και is. το πρώτο sí. επεισόδιο έχει um, um, το ίδιο χαρακτηριστικό. Τον χαρακτηριζόμαστε από απλότητα, μην μπερδεύουμε τους ακροατέ Μόνο το πρώτο επεισόδιο τύχει το χαρακτηριστικό. Είναι αυτό το δεύτερο που είναι Είναι το δεύτερο επεισόδιο. Που σε σειρά... Σε σειρά, σε πλήθος. Και το πρώτο επεισόδιο είναι το ίδιο νούμερο. Εντάξει, μπήκαμε σε τρίτη δεκάδα. Εντάξει. με Και τώρα να το 22 εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι Εγώ ξέρω να πω. Όχι. Το οποίο υπάρχει φτιάκι στο πρωί, ξέρω. Υπάρχει Το οποίο υπάρχει μετά να πρωί, ξέρω. Είναι πολύ μικρή, βέβαια. Γιατί έχουν κάτι με τα άμα δεν ξέρω Κάτι που μάτι. γι' αυτό. Δεν λέμε παραπάνω. Τέλο πάντων, εδώ πέρα κάνουμε το podcast και κάτω στο κέντρο Είχαμε την του Και μετά την Ακολουθούν κάτι άλλα δρώμενα. Λοιπόν και <laughs> τώρα για, για να επεκτείνω λίγο το intro, έχω αφήσει μια ξεκαπορία. Οι μισοί που ακούσεις στις δίσκε και στην τηλεόραση λένε ότι το Πολυτεχνείο είναι εθνική επέτειο και οι μισοί είναι ότι δεν είναι. Δεν είναι εθνική εγώ αυτό πιστεύω, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι. Όχι, oh, δεν είναι. Και χτε το άκουγα παντού αυτό. Εδώ πέρα δεν είναι αρχεία, άμα ήταν εθνική επέτειο, δεν ήταν αρχεία. Και εγώ και το στηρίζω ότι δεν είναι εθνική επέτειο, αλλά πολύ λένε ότι είναι. Αν θες να το ψάξεις στο intel, θα γράψει το Πολυτεχνείο, ίσον και ο διαδίκτυος που θα, θα κάνει τον <laughs> <πιστεύω, laughs> <πλάω. πιστεύω, laughs> είναι το πολιτικό δικαίωμα, <πολυτεχνιδικοί laughs> και τελείως. Και Κοίτα, τώρα το ψάχνω. <σχει> Συνεχίστε <σχει> <σχει> εσείς και εγώ ψάχνω. Το οποίο δεν πει την πλακίδα, φόνασε για Το σκάφι, <σχορά> ας πούμε το αφήσουμε να ψάχνει, θα μόλις ζει <σχει> την ελευθερία. να πούμε άμα είναι ότι προγραμματισμένα θέματα που θα σήμερα είναι για Ιντερνετ. Το φεστιβάλ και η μικροφόρη θα ανήκει σε αυτά τα δύο μεγάλα. Ε, το ευτράπελο που δεν το λέμε, το ανακοινώνει, θα είναι... ...έκπληξη. Το αντρωσί και μιλά. Να προσέχω τα πάντα. Και ευχαριστώ. Mm. Και αρκετά άλλα. Είχε εθνική Με δε, την εθνική ελπίδα. Μεγάλη κουρατεία. Δε, δεν είδε, δεν το ήξερε Να ξύπρεπε να κερδίσουμε ή τουλάχιστον ισοπαλία για να έχουμε πλήρη πρόκληση. Κάτσε τώρα πώ γίνεται το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι και χάνουμε ένα 0 στο δεύτερο λεπτό. Ισοφαρίζουμε. Δεν θυμάμαι στο 27 κάτι πέρα. Και μα ξαναβάζουν γκόστο 38 κάτι πέρα. Εντό ή πόσο έτσι πλέον. Εντό. Ένα 2 τώρα στη μηχάνη. Εγώ ξέρω εγώ πάω, κάνω δουλειά, γυρνάω πίσω. Βλέπω 2-2. 47. Μετά τρία δύο, κερδίζουμε Πάω και κάνω μπάνιο Και γυρνάω πίσω και στο 83 είναι τρία τέσσερα χάνουμε. Και χάσαμε τρία τέσσερα 3 mm. mm. Τρία τέσσερα Λέω... Βάλε να... <laughs> αύριο, θα το βγάλω Να Να δούμε θα κάνει και η δικιά μας τώρα Το βαθί Ενιά μισή ώρα δεν <laughs> <laughs> Και λιάμιση και βράδυ Εγώ θα βγει μετά από δύο μέρες στο podcast και Εντάξει, δεν έγινε Εντάξει μου, ζητάμε σε... Ναι αυτό λέω, δεν ξέρω αν πολύ είναι... Που σημαίνει ότι αυτούς το ακούει θα λέει ναι, βγει και δύο και φτιάχνει να τους ζητάνε Τι ένα τέσσερα Όχι τώρα, το να μην γίνει τι να δει να βγει Μόλις πήγες πίσω, μήχες την απορρίγωση για το σκύλο μου, για την ουρά του Ναι, γιατί κάτι λείπει ας τον κόψεις το σκύλο Εντάξει, την κόψα την ουρά του ήταν είναι μικρός Πολύ μικρός, όταν γεννήθηκε δηλαδή Εντάξει, πόσο λογικό να πες στο σκύλο που τον κόψεις την ουρά του λέτε Καταρχάς πήγαινε, το σκύλο το έγισε πέννες Τι είναι αυτά που λες το άραγεσαι, τι είναι που το σκάνεις Γιατί μου το λέει, τι λες, άμα θα σα απαντήσει. Βέβαια κάνει γάπου, σίγουρα. Ναι, ούτε γάπου κάνει. Εντάξει, αλλά το ζωικό γιατί Θα σε ούτε κόψουν σου έχει έξω γιατί θα σε πιο όμορφο με το ένα μόνο. Δεν το ξέρει. εντάξει, πρώτα δεν να είναι πολύ. Αυτό το Και είναι και έμφυλη. Είναι όσα αυτό το αυτά τα φυράτσα. Και Να μην το πω ακριβώ το λένε γιατί ε, παιδε, ορολογία, ξέρω, το... <σταλεί> δε δεν έπρεπε να φύγει άλλο, eh. Και εγώ. Τι? Επειδή κάποιο έπρεπε να φύγει άλλο, τότε... Ωραία, τελικά δείχνει τέτοια σμούφω το ίδιο σκυλιού. Πρέπει να το έχουμε κάνει δικό μας, εμείς. Έτσι πάντων, τι λέγαμε. Ας πούμε γι' αυτό το ότι δεν πονάει... Πρώτον και δεύτερον έχει παρατηρηθεί Α πούμε ότι η περίοδο ώρα ήταν πιο μεγάλη που σκυλή, εντάξει δεν Ναι. Σκέψου τώρα να είναι με τεράστιο ώρα και να την κουνάεις πίσω. Τα αντικείμενα Τα το σκυλί το κάμπα και εσύ το βάσο Και πάω, είναι και θέμα εγγραφικό δηλαδή. Δεν το Δηλαδή εντάξει. Εσύ αν να και την κόψω εκείνη τη κόψω. Εγώ δεν Είτε καταλάζουμε τη γλύτερα Του πού είναι τεράστιο το πατάει και το κάνει με δύο και τι να σου Τι να πάρεις πάει Τώρα αυτό πάει πολύ Δεν θα πάει να δεν ξέρω πώς είναι η λαμφιδότητα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει καράτσιλεξ όπως είναι είναι Μεγάλο σκυλί. Άσπρο. Συνήθως άσπρο είναι. Πολύ δυσάρεστο. Ναι, ναι. αλλά σκυλί. Όχι, δεν έχει κήπο. Με τη κήπο και το έχω... Ναι, αυτό είναι μικρός κήπος. δεν είναι μεγάλο καταχάρη. Όχι, θα το έχω για δύο δεν μεγάλο Επίσης θα πούμε το... Α, το... α! Α! Α! Οπα, έχω θέμα! Προά... Τι προάλεσαι... είσαι ε, <laughs> ε... <laughs> Όχι <ούτε>, ο <το> Τέτοφλου! <laughs> Τις προάλεσα <laughs> λόγω συντήσεις είναι μία γριά η οποία τι έχει κάνει, δεν Γριά Είναι Ελληνίδα ή ήδη... όχι? Α, καλά ότι Άνη άκουσες γριά δεν είπες Ναι, <laughs> Ελληνίδα Ωραία, εγώ άλλο άκουσα, τέλος πάντων <laughs> <laughs> <laughs> Και είχε... Προσπαθώς να καταλάβω πώς ήταν αυτό που είπες, που άκουσε από εδώ 90, πέρα. Ενίδα. Ότι δεν είναι, ξέρω το το θα μπορούσε Ε, μην φλέγουμε τα χρήματα που Εντάξει, για πες Η οποία έφυγε από στα σκυλιά και στα γραφεία της τα ρημάξει όλα. Και ένας είχε βάλει μια στον κήπο του και την κατέγραψε ο Και την πήγαν μέσα, 6 Φυλακή, 3 μήνες αναστολή και πρόστιμο 1000 ευρώ. Λέω, εντάξει τώρα αυτό και. Okay, μου την πιάσα μόνο σε, σε ένα φόνος ουσιαστικά. Δεν μπορούσα να τη δείξω και πάρα πολύ. Εδώ και η γιαγιά που δω να στη ναι φυλακή δεν είναι και πραγματική φυλακή θα γίνει, θα, θα τη ζήσω, θα βγει έξω. Μα πάει να μην Όταν γυρίσει τη γειτονιά της, μετά τη φυλακή. Με το πολύ που λέει, παιδιά στη σου μόνο. Κοίταξε, εγώ έχω πάτε την απορία, πώς εκτείς την αναστολή Τι <laughs> πώς εκτείς <είναι στο> <laughs> Λέει, και με... τόσο καιρό φυλακή, τόσο καιρό αστολή και την πώς την εκτείς, ας πούμε ε, Ναι, δεν πρέπει να κάνεις παράπτωμα Αυτό είναι τέτοιο Δεν ξέρω mm. την πλάκα μα τι λέγω, το πέρα μαζί μες τα λέει τώρα εγώ Εγώ να <laughs> Τέλος πάντων, έχει τριπλάκι τα μπισκοτάκια εδώ πέρα. Αφήστε με. Έχω αφήσει ένα διδάγκελ. Έχει και άλλα μοφέλν. Μπορεί να δεχτεί να δει, να δει. Να δει, να δει. Στο πίτσο. Πίσω από το οποίος νομίζετε ότις, σε 58 μέρες, 1 ώρα, 11 λεπτά και 57 ευθόλουπτα. Από τώρα που γεννήθηκα. Το οποίο πες πότε είναι. Είναι 18 και 48 και 48 ευθόλουπτα, είναι στις 17 Νοεμβρίου 2007. Είσαι γρήγορος, Όποιος αναφέρει πόσες μέρες πριν Έχω το podcast και ώρες και γράψει ο ώρας να χρησιμβώσει μου Το κοινήσει εδώ Εγώ δύο τόμους Πάντως εγώ λέω να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας Το οποίο είναι Θα διαλέξουμε κάποιο, έχουμε πολλά Να πούμε Οκ Ε, να πούμε ότι... Όχις <χω> Πέρα από το ότι ο Χρήστος ψάχνει ηλεκτρονικό λογογράφου <τω> ε, ε, Τώρα Τώρα <χω> <χω> ε, <χω> <χω> Υπήρχε μια αίτηση από ακροάτρια για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο βέβαια σκοπεύαμε και εμείς να το δημοσιεύσουμε σε κάποια φάση σχετικά με το τι χρειά υπάρχουν στην αγορά στις διάφορες εταιρείες προσφέρουν και την τηλεφωνία για πρόσβαση στο internet. <χω> μέσω κινητού πάντα, είναι ένα μπορώ να πω ότι με ενδιέφερε και μένα, αλλά δεν έχω κάνει και την εξαιρετικά το εδώ και ότι φέρει στοιχεία Ένα δεν μας λείπει μία μικρή θα τρεσφώνω τη δομιστικό Εντάξει, αυτό δεν πειράζει ε, Γενικά οι τιμές είναι αρκετά λογικές, να με, με, <laughs> <laughs> με του παρελθόντος ε, Όπου Νομίζω... Μπήκαμε κατά λάθος για 10 δευτερόλεπτα και το πλήρωμα ήταν έτσι. Δεν οφείλουμε να το συγκρίνουμε γιατί εντάξει ήταν απαγορευτικός. Εντάξει ναι παρελθόντος, εντάξει ναι δύο χρόνια, πήγαινε. Ναι ναι αλλά σκέψου λίγο. Αλλά εντάξει ναι θα μου πεις. Τώρα μπορείς να κάνεις πράγματα. Παλιά τι έκανες, μόνο πέντε σε... πληροφορίες έβλεπες. Και αυτό να... να πούμε γενικά ότι μπαίναμε παλιά παλιά με την άλλη τεχνολογία που ουσιαστικά... Ε, ο άλλος έπρεπε να έχει φτιάξει το site ειδικά Μην για να γίνει εκείνη τα έργο Τώρα βλέπεις αυτό που βλέπουν και οι άλλοι από το υπολογιστή Θεωρητικά, ναι ε, λοιπόν, τώρα οι χρεώσεις έχουν όσες εξής Για ποιες ε, Με ποια σειρά να της πω ότι είσαι τέτοιες Όπως να, δεν νομίζω να πέζει ρόλο Μπορείς να πω αρφαιρετικά υπάρχει υπαρξήγηση Όμως οι άλλες θα κρίνει ο άλλος αυτά τα, τα νούμερα Βρίσκει Λοιπόν, ε, ε, ξεκινάμε με Κοσμοτέ. Η COSMETE έχει και standard πακέτα, έχει και μη standard πακέτα. Στο χωρίς, άμα δεν έχεις προπληρώσει κάποιο χρόνο, κάποια... όχι χρειάζεται πάνω, τα πρώτα 20 MB που θα κατεβάσεις τον μήνα χρειώνεται 1 ευρώ το μήνα, και βγει και πέρα, μισό ευρώ το μήνα. Uh -huh. ε, αλλιώς έχει πακέτα με 13 ευρώ το μήνα 200 MB, 29 ευρώ το μήνα 5 GB, uh -huh. 50 ευρώ το μήνα 20 GB. Βέβαια στο πολύ το 5GB και Βασικά, υπάρχει. επειδή και εγώ η μόνη εταιρεία που είχα ψάξει ήταν η Cosmote γιατί έχω σύγχροι και εκεί ήθελα να δω πόσο μπορώ να μπω σε κάποιο τέτοιο πακέτο Είχα δει βασικά αυτό το, που λες ότι κάθε 1MB χρειώνεται 1 ευρώ. 1 ευρώ και μέχρι τα 20 πληρώνεσαι ένα παραπάνω το οποίο μου φάνηκε υπερβολικό σχετικά γιατί ταξί; εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος θα θελήσεις πότε να πάρει τόσα πολλά MBite στο τα πακέτα προπληρωμένα για απλό μπρα, ε, browsing yeah, με Ναι, νομίζω. Γιατί τώρα στην τελική... ναι, γιατί δεν να το χρησιμοποιήσεις για να κατεβάσεις π.χ. Gigabyte κάτι λίγο τις και το το μετα στο τέλος. Ή να, να το πάρουμε εταιρεία-εταιρεία. Ναι, για να γίνει και Α, με το... Μετά Vodafone έχει με το μήνα, ναι. και μας λείπει ποιο εμφυβολία το πόσο πληρώνεις μετά το 1 mb ε... Και τέλος η WIND έχει δύο τρόπους Ο ένας που ας πούμε δεν της υφέρεις σχεδόν καθόλου. Ότι με 17,85 ευρώ το μήνα 10 MBit και κάθε επιπλέον 1 KBit 0.0014 ευρώ mm -hmm. και με 35,7 ευρώ το μήνα 40 MBit και επιπλέον χρέωση 1 Kilobyte 0.0007 ευρώ. Mm -hmm. Αλλά έχει wind και το άλλο πακέτο που χρησιμοποιώ και εγώ και είναι πάρα πολύ καλό Όσο internet θέλεις, mm -hmm. με 3,5 ευώ το μήνα Αλλά δεν είναι ακριβώς, το internet είναι WAP, είναι ίντερνετ μέσω WAP Είναι mm -hmm. το wind plus, το σπάνω, μην το stop, κάτι έτσι Το ζήτημα αυτό με το WAP να πούμε ότι απλά έχει να κάνει με ταχύτητα, έτσι Έχει να κάνει ταχύτητα και με τον αριθμό των εξυπηρετητών ναι, δηλαδή, απλά εγώ, θέλω να πω ότι... Ωραία, όταν ανοίξει μια σελίδα και να ανοίξει μετά από ένα τέταρτο γιατί δεν παίρνει... Παλιότερα σκέφτομαι ότι WAP και απλό και μέσω GPRS ήταν διαφορετικές χρεώσεις όμως. Ναι. Αλλά βέβαια εκεί έπαιζαν τα άλλα πράγματα. Αυτά τώρα είναι μέσω GPS. Ναι, το πιστεύω, έχει αυτό φλοιό. Απλά τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο επειδή είναι WAP και δεν είναι internet, ναι. ανοίγει μεν σελίδες του ιδρυμανικές, απλά δεν σου δίνει γρήγορα γραμμή. Ε, είσαι πιο αργός, δε. Αυτό δεν πειράζει και τόσο. Πιο αργός όχι στο κατέβασμα, ο κατέβασμα είναι καλή και και εγώ σου πατάω να το λίδα και μπορεί να, να ξεκινήσει να ανοίγει σε 10 λεπτά. Ακάταλα. Α, άμα ξεκινήσει κατέβεις σε 2 δευτερόλεπτας πούμε. Αλλά... Αυτό είναι ναι. θέμα του server. Δηλαδή η σκέψη του θα το έχει εξυπηρετήσει... Όχι είναι θέμα ότι πρέπει πριν ε, λειτουργήσει σαν GPRS σωστό πρέπει να περάσει από μια πόρτα WAP. Πρέπει να περάσει δηλαδή, από μια διαδικασία χαμηλής ταχύτητας και όταν ε, γίνει authenticated το user από εκεί και πέρα χρησιμοποιεί τη δυνατότητα του GPRS. Τα βέβαια εδώ που τα λέμε... Για χαρά είναι να βλέπεις τα email σου, αυτό που έχεις. Ναι ναι αυτό λέω κι εγώ ότι είναι... με τα βλέπω εκεί γιατί... Ναι δεν τα Λέχω. βλέπω εκεί γιατί να δεις στο σπίτι σου άμα είσαι κάπου που δεν έχεις όμως Όχι θέλω να πω και έξω δεν είμαι πάλι δεν τα έβλεπα. Ε. Γιατί Γιατί στο email του πανεπιστημίου μου κωδικό με το σύστημα του κιντου, δεν τα Ε, Επειδή έχεις κάνει σου κρατήσει τον του που δίνουν. Ναι. είναι. 12, Πάμε, για να συνέχεις τις χρεώσεις τελειώσεις Αυτές οι χρεώσεις, ναι Απάνθως δεν είναι για το 1MB που... που δίνει η Vodafone την ημέρα είναι να το φτάνεις με κινητό Κάτσε κάθε λίγο, γιατί αυτό είναι μα... σημαντικό Ναι, ε... ε, θα εξηγήσω γιατί Γιατί άμα ανοίξετε και τελευταία το News Filter που υπολογιστεί <στονίτλοι> πόσο μπορούμε να δούμε κάπου πόσο τη μέγεθος έχει Βίγες στο κινητό κάνει 45-46 KB Παρόλο που Εμφανίζει όλες τις εικόνες, όλα τα scripts, όλα τα πάντα, τα πάντα όμως, μέχρι το τελευταία εκδομέα, σωστά, mm. Εντάξει, μπορεί μόνος να είναι 6 κιλοbyte. Ας σκεφτείς μου, έχει λιμικό. ένα εκδομέα εικόνες, είναι κάπου εκεί γύρω. Κάνει κάποιο κάνεις εμπειρίας, κάνεις εμπειρίας, κάνεις εμπειρίας κοκκκινάει, κάνεις εμπειρίας κοκκκινάει. Οπότε το 1 MB δεν είναι ότι άνοιξε μια σελίδα. Σκέψου και σκέφτες κι άλλως τη η εικόνα σε οθόνη... Ναι, εκεί είναι αυτό. Σκέφτες μου, δηλαδή φοράει η σελίδα σε οθόνη κινητού, έτσι, που όσο και να είναι μικρή, να κάνει. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω παιδί και θέλω να κάνει είναι ότι για μένα η του της COSMOTE είναι πολύ ψηλής, δεν το περίμενα δηλαδή. Ξέρεις είναι ψηλές, αλλά π.χ. για 20GB τα ευρώ είναι λίγα, αλλά ποιος θέλει 20GB στο κινητό όμως, δηλαδή όχι και να κάνουμε στο κομμάτι. ειναι είναι 20KB αυτό που με έλεγες, περίμενα. KB Με όλης φωτογραφίες. Α, επίσης και επίσης κάτι άλλο ποτέ το ανέφερες και δεν ξέρω αν σου διέφυγε οτιδήποτε εγώ βρήκα και ένα πακέτο στην κοσμοτέ το οποίο πληρώνεις 3,5 ευρώ το μήνα ακριβώς όπως και στο δικό και στις WIND ναι. Ωραία. και έχεις δικαίωμα μου να κατεβάζεις 1 MB και million. για κάθε ένα παραπάνω που κατεβάζεις όλο το μήνα 1 MB για κάθε ένα από τα άνω που κατεβάζεις είναι έτσι όπως λες 1 μεγαβάιτ και μισό. Εδώ που το λέμε, πιστεύω ότι σε ένα-δύο μήνες όλα αυτά θα είναι τα ίδια όλες τις χρεώσεις. Δηλαδή... Λέει πάνω κάτω αυτός που είναι ακριβώς τις κάνεις πιο φθηνές και θα έχουν στα χέρια πίτα. Γιατί τώρα ξεκίνησες η χρεώσης και τα εισπάνω για πιο πάλι. Τώρα ξεκίνησες να... να υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο. Τι κάθε να σου να πω, πω δεν ξέρω. Πόσο, να σου πω πόσο, πόσο... κατεβάζουν περίπου. Απάντω εγώ πιστεύω ότι ταχύτητα και τιμή πρέπει να έρθουν να κάτσουν μαζί και καλυταχύτητα και μια πρόσθετη τιμή για όλους Μέχρι πρόσθερα. στιγμής όπος, όλο το διάστημα που το έχω το κινητό, λίγα και τους μήνες, έχει 16 MB κατεβάση Εντάξει, mm. yeah, το... σκέψω ότι και... στο κινητό και διαφορετική ανάλυση <σχερ'> δεν ξέρω τώρα πως κατεβαίνει η πληροφορία Δηλαδή Γι' αυτό μπορεί... έχει CBS και τα λοιπά δεν κατεβάζει. Εγώ ναι. προσωπικά άμα... στις φωτογραφίες θα έχει φοβερής BS από Άμα, άμα έβαζες δηλαδή κάποια στιγμή τέτοιο, θα μου ότι ήταν για αρκετές δουλειές πάντως. Yeah. Για αρκετές δουλειές. Εγώ με έτσι σου ότι... Καταρχάς παίζεις με το μόνιμα στο Ιντερνετ το κινητό. Για τον απλό λόγο ότι θα μπορούσες να κάποιο instant Messenger από εκεί, Messenger. Αλλά εντάξει να σου φτιάξει πολύ. Τώρα να είναι και δύσκολο να γράφεις όμω. Δεν το θέμα, ε, δεν, είναι, δεν είναι το ζήτημα, να δεν είναι το, ζήτημα το, το να γράφεις εσύ, είναι το ζήτημα ότι μπορεί να γράφουν οι άλλοι, αυτό είναι το κέρδος για μένα. Mm. Δηλαδή ε, μπορείω, μπορώ εγώ να είμαι στον δρόμο και Άσ που θέλω να μου πει κάτι να μου στείλει σε μια ώρα π.χ. θα είμαι εκεί ξέρω εγώ και αν γίνει κάτι σημαντικό το απαντάω Αλλιώς το παίρνει τηλέφωνο α πούμε, δεν είναι κάτι άλλο ξέρω δηλαδή, εγώ. Έτσι χρειώνονται ε, όλοι δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα. Που... Okay. Εεε... Πας εγώ το εξουμπίω λίγο για να δω το αποτέλεσμα του αγώνα που λέξει 5 λεπτά ή ξέρω εγώ λίγο το news filter με έχει χάει ή δω στον τόμο και βαγέμι, περήμένω κάποιου που την άδειξη έχει και οτιδήποτε Εντάξει και καλή ταχύτητα και καλή χρέωση Το Wikipedia και για email ας πούμε θες να δεις Εντάξει εμείς αναμένουμε απλά να γίνει σε κάποια φάση κάποια προσφορά α πούμε ή προσφορές γενικότερα να κινηθούν ως προς το... Ως προς το μοτίβο για μένα, κατά τη δικιά μου άποψη α πούμε, πώς είναι με τα μηνύματα, τα δωρεάν, που έχει πακέτα, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια είναι. χρέωση με αντίστοιχα βέβαια megabyte, δεν χρειάζεται να σου δώσει αός γίγα ολόκληρος, ξέρω εγώ, για περιόριστο. Αλλά ας δίνει, ξέρω εγώ, 10-15 megabyte, με μια α. χρέωση 5-6 ευρώ α πούμε. Πας μια που εφεύρουμε όλοι το ίδιο όλο μέσω φίνου και τα λοιπά, πούμε ότι αξίζει πάρα πολύ και η όπερα καινούργια, η, η όπερα για το κινητόνο. Κινητό, ναι. Ομολογουμένως. Υπάρχει και άρθρο, μπορείτε να δείτε το link του στο, σελίδα του, στο άρθρο του podcast. Α, και να πούμε επίση ότι αυτόν τον καιρό ετοιμάστηκε Firefox. Εντάξει, καχρόν. Και θα και βγει και... στα τέλη του 2008 όμως. Ναι, απλά έχει βγει ήδη... έχουν βγει οι πυρήνες που τεστάρουν, αυτό θέλω να πω. Για πέτα τεστ δεν ξέρω πότε θα βγει, αλλά... Βασικά τώρα βγαίνει σε λίγο καιρό άσπιτο Το Firefox βγει 3. 3. Ο διαδηλωτης νομίζω ότι είναι Φεβρουάριο-Μάρτιο ήδη. Ναι, πολύ και τώρα βγει. Και ξέρω εγώ, διαφημίζουν το Grand Paradiso έτσι λέγεται. Το Tab Review. Ξέρω εγώ που ήρθε την Όπερα. Αυτό που πα σε ένα Tab πάνω Απ' Όχι, πα ένα Tab πάνω. Μη πετάει Thumbnail. Α, το τι έχει μέσα. Καλά, αυτά είναι για μένα. Τα στο Και κάτι άλλο θα κάνουμε, Πάλι τα Tabs. Το θέμα είναι ο Firefox να φτιάξει λίγο με τη μνήμη την... Αυτό που το έχουμε testar νομίζω ήδη δεν είναι, με τον Explorer Ποιο, η μνήμη του Πέτρο και ο Firefox Όχι, διαφωνώ Νομίζω ότι το έχουμε testar εκεί το είπαμε αυτό, έχει τέτοιο νομίζω Είναι με τον 7 τουλάχιστον που είναι αυτό με τον οποίο πρέπει να testarουμε, δεν το έχουμε testarει mm. Γιατί είσαι εσένα δεν μπορεί να μπει και εγώ εντάξει δεν έχω ακολουθεί ποτέ μετά τέτοιο Αλλά γενικά έχω την αίσθηση ότι ο Firefox θα την περισσότερη μια πόλη σου Ε, αυτός μόνο, μπορείς και είναι και το μεγα, από τα μεγαλύτερη λεπτά του άλλο, ε, βγάζει ο Microsoft ε, Εξέλιξη τον Dista Τι εννοείς όχι, όχι εξέλιξη, σαν αλλά είναι και ότι Ναι, άλλο το ποιο θα βγει το 2010, κάτι και τέτοιο Ε, θα πάει για μια ακόμα επόμενη έκδοση ε, Κάπως τώρα, το μπορείς τους 7 7, ναι, Εφτά, ναι. Ούτε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε. Πού το διαβάσαμε αυτό Ένα 10 από το διάβασα αυτό Σε... Σε, σε... όλα ήταν Θέλω σπα, θυμάμαι ε, πάντως με τα βίστα δεν έχει χειμό το μπάμε Ακόμα έχει, Ακόμα μπορεί και να μην γίνει, γιατί λέτε η χτήμα της μας λέει ότι έχουμε και άλλο λιπηγικό Πάντα βάζεις για να δει, γιατί η επόμενη πάντα βάζεις Τα Vista ήτανε... Σκεψου XP Πότε βγήκανε 2002 Εντάξει είναι 4 χώρο Βήγε η βήτα 2000 και να πω δουκάνα λίγο χώνει 2001 χώρος, Κοίταξε να είναι σε ούτως ή άλλως να πούμε ότι τα βίστα. Ήταν μία μετεξέλιξη και λίγο παραλαγμένη τον Longhorn που σκόπευε να βγάλει και δεν τα έβγαλε ποτέ. Apple's Είχε κυκλοφορήσει όνομα, νομίζω κιόλας μάλιστα μια έκδοση, μια release που ήταν Longhorn, δηλαδή κάποιοι είχαν κατεβάσει. Αλλά για μένα προσωπικά που τα έχω δουλέψει και τα Vista και τα XP προτιμώ Vista Δεν έχω τώρα βιώσει την υπολογιστή γιατί ακριβώς κάνω κάποιες δουλειές που δεν μπορούν <τάξει>, να γίνουν σε Vista Όχι εντάξει, αλλά... θέλει η Microsoft, ε... εντάξει δεν νομίζω ότι η σύγκριση πρέπει να γίνει μόνο με XP και Vista να γίνει και μετά λειτουργικά Πάντως αν έχει ενδιαφέρον, εγώ που έτυχε τώρα τελευταία κάποιοι γνωστήμοι μου να πάρουν καινούργιους φορητούς που είχαν by default μέσα Vista δεν τους άρεσαν γιατί δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως ήταν τα XP. Δηλαδή πολλά πράγματα τους φαίνονται διαφορετικά και λένε μας ενοχλεί που δεν βρίσκουμε τις επιλογές που ξέραμε εκεί που ξέραμε. Ε, καλάς. <σχ> ε, κάνεις εσύς... Εντάξεις, συνηθίζεις εσύ κι εγώ. Ένας άλλος που κάνει τρεις <σχ> δουλειές βασικές και δουλεύει την επιλογή σε 10 λεπτά τη μέρα, που σου λέει θέλω να θυμάμαι που είναι το εικονίδιο. Δηλαδή πολλοί αυτούς λέγανε όχι, εγώ θέλω XP Ξανα. Τον πει εντάξεις, να τα βάλει βέβαια. Ποτέμε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λογικά, θα, άμα, έτσι πως το λες, σκοπεύει να τα βγάλει σύντομα Εδώ, εγώ άκουσα το 9 ότι θα τα βγάλει, αλλά μου φαίνεται πολύ βαρύς Θα χρήσουν να βγαίνουν περισσότερα άρθρα Δηλαδή, δεν σε κάνανε λάθος με τα δύστα Θέλουν να προλάβουν κάτι, να, να διαφημίσουν όλο το από Τη στιγμή που δεν έχεις ε... εγκαθιδρήσει ως πάντων το καινούργιο σου Δεν ναι, ξέρω, δούμε. μπορείτε να ψάξουμε με θες ναι, Και να πούμε υπεργανωμένα λοιπόν Είπαμε, πολλά θέματα σε. Μα δεν είναι. Δεν είναι. Θέμα. Πάμε Tom, σήμερα, λόγω ειδικής περίσταση. είπα να μην φέρω πρόγραμμα με events, να τους να το αλλάξουμε την οποία Όσο ξέρω ότι θα μας ενημερώσει για το φιβάν κοινωτογράφου Έχω κάνει ήρθει, Ποί είναι Τι λόγια τι Όχι, όχι δεν πειράζει το... Έλα, Λοιπόν, αυτή τη σε αυτό το podcast, λοιπόν, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε λίγο για το φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αρονίκης. Γενικά, όχι μόνο για το φετινό Και... εντάξει, βρήκα κάποιε πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους Οι το οικονορές, μπορεί και όχι, βέβαια Αν σου το ο Χρήστος θα κάνει χαζομάρα, πάλι Στομάζεστε Όχι Μαρίζει που το Αρνίδη, τουλάχιστον Όχι εγώ. Λοιπόν, αρχικά, ας ξεκινήσουμε λίγα ε, ιστορικά στοιχεία. Εδώ βρήκα μια αναδρομή του φεστιβάλ στα 48 αυτά χρόνια με τελευταία του φιτινό που θα συμβεί. Η οποία αναδρομή αναφέρεται εξής. Καταρχάς αυτό το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ε, σαν μια άτυπη ευρωμάδα κινηματογράφου στα πλαίσια της Διεθνούς Εκτήσης Τεσσαλονίκης το η πρώτη έγινε από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία και το Ιωσήμα Τέχνη, που είχε ως μέλος του διοικητικού συμβολίου τον Παύλο Ζάνα, που είναι και μια εξωτερική ολοκληρωμένη στο σε και είναι ο ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης τέχνη. Η ε, το δέχτηκε αυτό και ανέλαβε τη διοργάνωση τη τότε εβδομάδα κινηματογράφου Οπότε η πρώτη εβδομάδα που λοιπόν, ονομάστηκε πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 1960 στο Λίπιον όπου προβλήθηκαν τέσσερις ταινίες μεγάλου μήκους για πρώτη φορά. Μετά ακολούθησε δεύτερη εβδομάδα, την επόμενη χρονιά δηλαδή και το 1962 επισμοποιήθηκε ο θεσμός με υπουργική απόφαση ενώ το 1963 Συζητήθηκε το ενδεχόμενο να μετεξελιχθεί η εβδομάδα αυτή σε βαλκανικό έμεισο-γιακό φεστιβάλ για πρώτη φορά Με η αισία που θέλει τον Ιακόπ δεν ήταν σχολή, έτσι δεν είναι διάλυση ε, Το 1966 Η εβδομάδα μετωνομάστηκε σε φεστιβάλ το κινηματογράφη για πρώτη φορά Ενώ στο 8ο φεστιβάλ πλέον Το Σεπτέμβριο του 1967 ε, Είχαμε τη Χούτζα και προσπάθειε του, του Χαμοκύλου Επίκριση με βάση του Παύλου Ζάνα για ένα διεθνέ φεστιβάλ με κ. Θεσσαλονίκη, Ναβάγούρα. Ε, Αργότερα στο 12ο φεστιβάλ, το 1972, ε, οι νέοι σκηνοθέτε επικρατούν για πρώτη φορά απέναντι στου εμπορικούς παραγωγού, ε, του οποίου αποδοκιμάζει πλέον έντονα το κοινό, ενώ στο 15ο φεστιβάλ του 1974 ε, που η CUDA είχε πέσει, είναι ψηφιακό και έντονα πολιτικοποιημένο σε αντίθεση με τα παλιότερα. Προφανώ λόγω επιρροών από την εποχή. Ε, λοιπόν, στο 25ο φεστιβάλ η Μελίνα Μερκούρη μιλάει για επικείμενη διεθνοποίησή του. Σημαντικό. Ε, Προχωρώντα, στο 30ο φεστιβάλ αναλαμβάνει την διεύθυνση ο Γρηγόρη Δανάλη, αλλά το φεστιβάλ έχει αρχίσει πλέον να παρακμάζει, φθάνοντα μάλιστα στο σημείο ο αριθμό των ταινιών που συμμετέχουν είναι τόσο μικρό ώστε να μην δικαιολογεί πλέον ούτε τυπικά την ύπαρξή του και γενικότερα και οι Θεσσαλονίκοι και οι αρχαίες δηλαδή κυβά, για το πού θα πάει αυτό εδώ 92, ωστόσο, ε, ε, Το 1992 ωστόσο, στην 33η διοργάνωση, το φεστιβάλ διεθνοποιείται και η διοργάνωσή του μεταφέρει το Νοέμβριο, Πάγια πλέον ενώ μερθώ ότι γίνονταν μεταξύ σε Σεπτεμβρίου και Νοέμβριου, όποτε έτσι βόλια Διευθύσαν έλαβε ο κριτικός και θεωρητικός κινηματογράφος Μιχάλης Λιμόπουλος που είναι το δεύτερο, δεύτερο σημαντικό πρόσωπο μετά τον Παύλο Ζάνα, στην ε, ιστορία του θεσμού. Αυτός κατέ, με κάποιες σκηνήσεις που έκανε κατάφερε χρόνο με το χρόνο να κερδίσει ε, τόσο το κοινό των συνεθείς της Ανανίκης, τόσο και των υπολήφων Ελλήνων και ξένα προσκεκλημένων και να προσδώσει ένα νέο κύριο στο, στο θεσμό, ως ένα μεσαίο και περιφερειακό διεθνές πιστηβάλ κινηματογράφου. Και προφανώ πολύ καλό υπήρχε και η Θεσσαλονίκη από αυτέ εδώ, γιατί γιατί τα καταψέματα έχετε κόλπου, λέγον τουλάχιστον. Το 1998 το φεστιβάλ εγκαθίσταται μόνιμα στην έδρα του Γουίδεν το του Ολίμπιαν, σήμερα το τέλο. Στο οποίο οι δύο αίθουσε προβολή του αρχίζουν να λειτουργούν καθόλου τη διάρκεια τη χειμερινή σεζόν, με πληρώματα και ταινίε πρώτη προβολή. Από την επόμενη χρονιά το φεστιβάλ διεξάγεται και εκτό από τι δύο αυτέ αίθουσε και σε, σε άλλε τέσσερι νεοδόμητε αίθουσες στο λιμάνι. Τα τελευταία χρόνια το φεστιβάλ γίνεται must για την Θεσσαλονίκη και μια νέα γενιά θεατών έρχεται να δει φεστιβάλ γενικώ, γεμίζοντα σχετικά οποιαδήποτε αίθουσα. Το 2005 το 26ο φεστιβάλ αναλαμβάνει και η διεύθυνση η Δέσποι Ναμουζάκη που είναι και τώρα ακόμα δελτίο και ευθύνη και η θετινή για κάνας λόγη η οποία γιατί θα πω τώρα λίγο ανεκτικότερα Έχει σημαντικές παρουσίες όμως Ναι, αυτό το... <συσχε> πέρα από την θετική μετρομή και ένα άρθρο σχετικά με την... μετρήκε την... το, το... το φεστιβάλ να πούμε ότι το προηγούμενο άρθρο βιάστηκε το παιδετικό City <συσχεσί> ενώ αυτό που θα πω τώρα είναι από το site gofest.gr. Ε, λοιπόν, στο 28ο λοιπόν, φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ανατολικής που θα διαρκέσει από 16 Νοεμβρίου έως 25, για όσο το ε, θα περιλάβει πέρα από, από τι ταινίε που προβάλλονται κάθε χρόνο και αφορούν το ε, διεθνέ διαγωνιστικό τμήμα της Μέσης Ανταξιωτικής και της Μονάδα του, το πανόραμα του ελληνικού κινηματογράφου, Μαρτίες στα Βαλκάνια, Αφιερώματα και παράλληλα με αυτά θεωρηματοποιηθούν κάποιες εκθέσεις, συναυλίες και άλλες που σχετίζονται με την ΕΕΝΗ τέχνη. Δεν Η η τελευταία Ναι, υπάρχει η Βασικά υπάρχει, η τελευταία τέχνη είναι η πλέον. ότι η ένα τέχνη δεν θεωρείται όμως ένα Έτσι λένε ότι είναι η 2000, οι εμείς οι τέχνης ήταν οι 7 Εντάει, με βάση εφόσον. τις μουσες, έτσι. Από εκεί που υπάρχει και θέατρο, το ένα το... το άλλο. Ε. Ρωτώστε, υπάρχει απο... μια κοινωνία τέχνη που είναι τόσο, τόσο καλύου. και κανούμε και θα πάει τέχνη. Εντάξει, θα τα μόνο, εμείς είναι το ψωριο. <σοβεί> Πέρα από το τι θα περιλαμβάνει λίγο πολύ το Festival. να πούμε ότι <σοβεί> έχουμε και... Μια συμμετοχή του φεστιβάλ από τον... Τζον Μάλκοβιτς είναι πολύ σημαντικό Μάλιστα ο Μάλκοβιτς θα τιμηθεί κιόλας. βέβαια... <laughs> τώρα το όνομα του βραβείου είναι λίγο φιλεγόμενο δεν έπρεπε ο αλλά μπορεί να ακουστεί πως; θα την δίνει με Χρυσό Αλέξανδρο είναι, είναι, Ποιος θα... Θα <laughs> <laughs> αυτό Είναι βραβείο, θα δώσουμε... Ο Τζον Μάλκοβιτ. Α, ε. Ε, κάτσε εδώ πέρα είχαμε βάση το. Ε, δεν πειράζει, δεν μα δίνει, αυτός είναι ο Αλέξανδρο ο Στο τρόπος είναι ένα στην δεν ξέρω όπου Και πέρα από αυτό, θα... άλλες σημαντικές μετοχές από ό,τι λέει εδώ το άρθρο θα είναι της... Asia Η οποία είναι... η σεγνηθική προεκτή του και εδώ κατευθύνεται λίγο κάπω. Και τον καρατηρίστα του Αμερικάνικου. Εγώ σήμανα, δεν τη διάσκεφε, αλλά δεν τη διάσκεφε. Τι κατέκαμε, δηλαδή. και τον καρατηρίστα του Αμερικάνικου κινηματογράφου Σαμ Ρόχουελ. Τι δηλαδή ο καρατηρίστα. Είναι ο καρατηρίστα του Αμερικάνικου σινεμά. Τι δηλαδή. Πάνε δε και ο Σαν Ρόχουελ και τα καταλάβει. Πέρα από αυτά, τα αφιερώματα που θα υπάρξουν. Θα είναι ε, στο ε, John Sayles, θεωρείται το πατέρα του Αμερικάνικων Εξάρτητου Σινεμά. Στον πρωτοπόρο σκηνογράφου ε, και σκηνοθέτη William... William Blentier ψάχνετε τέτοιο. Λέγιε. <laughs> το, <laughs> το <κρατερίστα. laughs> <laughs> τον κρατερίστα. Τον μέτρεται από ολικό σκηνεμά <laughs> Ναρούσε. Το ρουμάνο σκηνοθέτη Νάε Καρονφίλ. Τι είναι αυτή είναι τα φιωρώματα που θα γίνουν φέτο. Καράτη. Στον λοιπόν, πρόγραμμα Μέλλον Ακριβή Νίκολα Την Κολαίδη, το, το οποίο θα βρει και άλλε ταινίε. Στον ελληνικό Φιλ Νουάρ, επίση πολύ ενδιαφέροντα για την μου. Στον σύγχρονο Ισπανικό Κινηματογράφο. Και επιπλέον, όπω είπαμε και πιο πάνω, θα υπάρχουν παράλληλε εκδηλώσει, συναυλίε και σχετικά που θα <Ρεσίως> πλαισιώσουν το όλο, όλο κόλπο. Λίγο πιο αναλυτικά, να πω με δύο λόγια τα πληρώματα. Ότι όσον αφορά το αφιέρωμα στα, στα Νουάρτ φίλ του ελληνικού κοινογράφου, ονομάζεται το αφιέρωμα γενικότερα στου κοντινού δρόμου, περιλαμβάνει τι ταινίε Ο άνθρωπο του Τρένου του Δήνου Δημόπουλου που γυρίσκει τον 58, Το έγκλημα στη παρασκήνια του Δίνου Κατζουρίδη 60, Ο ηθιάτη του Ελίκου Ανδρέου 61, Η αντίστακτη του Δήνου Κατζουρίδη του 65, ο Ρεστός Μήνας Αύγουστος του Σουκράτη Κραυσσάσκη το 1966 Δάμος Παθή του Γιώργου Σκαλεμνάκη του 1966 πάλι Πανικός του Στάβρου Τσιόλη το 1969 Λεστές στην Αθήνα του Βογγέλη Σετάρη του 1989 Ευχήνδυνο παιχνίδι του Γιώργου Καρυπίδη του 1982 Υπαρεξήγηση του Δημήτρη Στάβρατα του 1983 Υπόγεια διεδρομή του Οπόθλου Δοξιάδη του του συγγραφέα και μάλιστα αυτός είναι που έχει γράψει το Χίος Πέτρος και το Ιωσία του Μπόλου, θα μην πω να λάθος. το 83 κλυσσή στροφή του Νίκου Γραμματικού 91 «Dogs Licking My Heart» του Νίκου Τριοφιλίπη 93 και η πορεία του Στάντρου Παρχαμίδη 3-4 ε, Ταινίες που προτείνονται από το άρθρο για να σαν οι πλέον καλές για να δει κανείς. είναι η ano Una, που είναι η Μισκάνη, <σχεδικά> ε, του... του... Ζώνας Cuarón, αν το διαβάζω καλά, το προϊόντο το La Influencia, στα ειδικά για που είναι η Ισπανία-μεξικό του Pedro Aguilera, δεν ξέρω με, μια ε, το PVC <σχεδικά> BBC... <σχεδικά> One, μάλλον ε, Κολομβία, Ελλάδα, Ήπαρ του Σπύρου στο Φιλόπουλο, Το στο και, και, ναι. και Τελευταία το I serve the king of England Τσεχία, Σλοβακία, Τιτσέχου Γύρι Μέντζεν Ελαβαίνα, το γράψω στο ελληνικά δεν προσοκριτάνε, δεν γράψω στο ελληνικά να ξέρω που γενικές, αμέσως, αυτά από την έρευνα που έκανα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να κάτι να συζητήσετε αλλιώς... από με, ότι, γενικά, το. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή διοργάνωση από όσο έχω ακούσει και λίγο τέσσερις που έχω πάει. Συμφέρει και αρκετά από αυτές και κυρίως για φοιτητές. Και προσωπικά πιστεύω ότι όντω προάγει τον πολιτισμό, δηλαδή μπορεί να έχει κάποιε ταινείς που είναι λίγο πιο, πιο βαριέ το ένα το άλλο, να μην παρακολουθούνται εύκολα, αλλά πιστεύω ότι είναι καλή, καλή περίπτωση να... να πάει ο κόσμο και κυρίως οικογένειε και τα σχετικά. Αλλά το αφήνωμα στο Μάρκοβιτ θα είναι καλή περίπτωση. Δηλαδή, να πάρετε στην και να δείτε το άλλο. Μπορείτε να το άλλο. Μπορείτε να δείτε το άλλο που ήταν η ενέργεια; τι γινόταν το Ναι, ναι. Όσο πάλι έχουμε και το σύνολο, τόσο. και ο και στην Ιστορία και ότι το είναι πολύ αναποφτικό. Πολύ ωραίο χώρο. πολύ περισσότερο. Α, άλλο. Έτσι, απλά για να αναφορά, εκτό από το Libion και το λιμάνι που αναφέραμε, στο συγκεκριμένο φυσικά δεν ξέρω αν είναι θεσμό πλέον, θα προβληθούν και σε άλλε αίθουσε. Όπω π.χ. μερικά θα προβληθούν και στο Ντόν Πλατεία. Mm. Που δεν το ήξερα, δηλαδή και εγώ τώρα το από το πρόγραμμα το βλέπω. Οπότε, ναι, το έχει υπόψη του κάποιο το μπορεί να βρει και εκεί τα <συσκέντρα> έργα. Αν ναι, έχετε κάτι άλλο πείτε, μην να πείτε, να μην μπορούμε να σταματήσουμε Α, α. Μπορεί να επανέλθουμε με εντυπώσει. Νικήσαμε, το ξέρετε. Όχι. Νικήσαμε, νικήσαμε στον πρώτο RSS. Εγώ δεν 9.30 που λέγουμε αφού είναι. Δεν ήρθε κιόλα και. Πόσο βασικά. Οπότε την, την τρίτη, έτσι, τελείως η δευσμός. Και, και 13, νοεμβριου 13, νεύριο, oh, τελείως η 62 62-37 το τελικό σκορ. Με το agio.net. Βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτό που έγινε και οι δύο συστητάκια έρδισαν από αυτό. Άρα ναι, φυσικά. Διότι και οι δύο μεγάλη, μεγάλη αύξηση, <laughs> <laughs> με τα μπλόγγι έτσι. <laughs> <laughs> μεγάλη αύξηση της επισκυψιμότητας και στους χρήδες, οπότε... Να έχεις πει να βγάλεις κάτι άρθρα... Έβαλε το ένα από τα δύο που είπαν. Έβαλε ένα σίγουρα. Το... Τώρα τις επόμενες μέρες, μέσα σε εβδομάδα θα βγάλω και το δεύτερο που είναι πιο... Εγώ τώρα κάνουμε και τον πρώτο διαγωνισμό Tavi. Κάτι θα κάνουμε, κάτι λέμε να... να... βρούμε και έναν... Να κάνουμε ακόμα, ακόμα δεύτερο δεύτερο. ένα τέτοιο event ας πούμε. Εντάξει, αυτό μασικά τώρα δεν πρέπει να πεισίστε και event. Είναι δηλαδή... ε, απλά είναι μια δεύτερο. προσπάθεια από μέρος μας να φέρουμε χρήση ας το πούμε. Και να δούμε και εμεί πώς μπορούμε να το κάνουμε στη τελική Γιατί αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Χωρίς να έχει διαγωνισμό. Όχι, απλά κάτι για να γίνεται πρέπει, με κάποιον άλλον. Μαζί, Αυτό είναι, Κάτι καινούριο, α πούμε, στον χώρο... Έχει αρκήτως, πάντως που, με τους οποίους μιλάμε και κάναμε, Μπορούμε να... Ε, κάπου ιδέα, κάπου, κάπου, πάντως, μαζί. Πάντως, ναι, λείπει η ιδέα που Μια πάντως, καλή πάντως, ιδέα και... που να το το αλλά εντάξει δε, δεν προσέχες και τόσο πολύ μεγάλο κύρος προς το Ε, τέλος Εντάξει εμείς να έχουμε κέρδος και, και από εκεί πέρα... Yeah. Δεν μας και πάρα πολύ. Είμα, αυτό είναι το παρελθόν yeah. τους απέτυχε το yeah. Αυτό το 20 επεισόδιο... Ήταν τώρα, Newscast. Um... Να χαιρετήσουμε τους προαπέζους. Ε, ε... Και... να δώσουμε καμιά... Ε... κανένα θα θα έχει μάλλον ναι. τις αγορές μέσω internet μια συζήτηση. Και επίσης μπορεί να έχει μερικά τεστ στον, ε, λοιπόν, στο... οδονό, στον οδονό, γράφο. <laughs> θα δούμε ράφος. Λογικός που προσπαθεί να ο Τζίζες ο Μίτζες ο Τζιμιντικός. αλλά που τυχάνει. Αλλά που τυχεύει γιατί μόλις το λίγο το άλλα που δεν Ο παπάς ο έφαγε παχιά φακή. Και μετά από το. Ο έφαγε Πάρα φακί. Και πάρα φακί είναι το τέλειο. Γιατί παπά Πασχί έφαγες Παχιά φακί Γιατί ο παπάς. Η τιτή. Η τιτή. Η τιτή. Έφαγες που. για κάκι. Η τιτή. τι είναι. Πασχακί. Για μένα είναι παθιακάκι. Ολογράφω. Καλώς που τη χάνει τελείω. Καλώς είναι. Ας τώρα με τη σπανίδα. Πας με το χέρι θα γράψει πολύ πιο γρήγορα. Όχι εντάξει, διαφωνώς αυτό. Εντάξει έχοντας. Άμα έχεις ένα καλό επεξεργαστή και το επεξεργαστεί γρήγορα αυτό α, έχει κερδίζει πολύ χρόνο. Τώρα το πέρας στον Τέλ που δεν κλείνει κιόλας. Τι ωραία. Δεν θα μας πεις για δύο λόγια γιατί ο υπολογιστής σου ανοιχτός. Το κουτί του. Ναι πούμε ότι το κουτί του χρήστη είναι... Δεν κλείνει. Δεν, η κάρτα γραφικών δεν ήταν half height. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Ναι. Και η PCI η θύρα, η AGP μάλλον. Mm που έχει υπολογιστής υποστηρίζει Half-Hide Και μοις α... η καρταγραφικών έχει το κουτί Και το κουτί είναι ελαιτρό Η καρταγραφικών έχει δύο υποδοχές Μία για την οθόνη και μία άλλη Νομίζω για projector; Ε, ωραία! Η Half-Hide νομίζω δεν έχει για τα προτσέκτορα Γι' <laughs> αυτό λέγεται Half-Hide λοιπόν, Κάτι δεν έχει και γι' αυτό το λόγο η προϋσία είναι ο Κάτι έχει Κάτι δεν έχει <laughs> η Half-Hide <laughs> που την έχει η άλλη οπότε η προϋσία είναι ο και βλέπουμε το στερικό του, είναι ένα ωραίο εστιατό Τέλος πάντων, αυτό είναι το επεισόδιο. Και στην άλλη φορά που θα πούμε όλα αυτά που είπαμε ότι θα πούμε, Γεια σας. Είστε όλοι βρήκα. Γεια σας.